Η Καινή τα Μετά Συντόμου Ερμηνείας Υπό Παναγιώτου Νίτρα εκδοση Έκδοσης 35η Αδελφό τη Θεολόγων Ο Σωτήρ Ισάβρον 42 Αθήνε Τηλέφωνο 3622 108 Αθήνε Μάιος 1993 Επράξεις των Αποστόλων Αναγνώστρια Κατερίνα κουρί. Επράξει των Αποστόλων, σελίδα 475. Επράξει των Αποστόλων, ή και απλώ Πράξει των Αποστόλων, είναι το βιβλίο στο οποίο αναφέρονται πολλά από όσα έκαναν οι Άγιοι Απόστολοι για την ίδρυση και επέκταση τη Εκκλησία. Επράξει δεν είναι η ιστορία του έργου όλων των Αποστόλων. Απλώ και μόνο αναφέρεται ει γενικά γραμμά οι δράσει των δύο κορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, μάλιστα δε του Δευτέρου. Συγγραβεύσει των πράξεων των Αποστόλων είναι ο Ευαγγελιστή Λουκάς, όπως δε το Ευαγγέλιο, των πρώτων λόγων όπως τον ονομάζει, το έγραψε χάριν ενό επισήμου προσώπου του Θεοφύλου, τον οποίον δι' τον ονομάζει κράτης των Θεόφυλων, ούτε πώ και τα σπράξεις των Αποστόλων συνέγραψε χάριν του ιδίου προσώπου, του Θεοφύλου δηλαδή. Αποτελούν δε πράξεις συνέχεια του Τρίτου Ευαγγελίου». Αφού λοιπόν στο ευαγγελίον εξιστόρησε την ζωή, το θάνατον και την ανάσταση του Κυρίου, η πράξη των Αποστόλων εξιστορεί το πώς ιδρύθηκε η Εκκλησία κατά την ημέρα της Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα και πώς κατόπιν εξυπλώθηκε στην Παλαιστίνη και τα άλλα ιδωλολατρικά έθνη μέχρι και της Ρώμη Επράξεις των Αποστόλων συνεγράφησαν μετά το Ευαγγέλιο, πιθανώς δε και πρώτο 70 μετά χριστών, διότι σε αυτάς δεν αναφέρεται τίποτε απολύτως περί του μαρτυρικού θανάτου των δύο κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, ο οποίος συνέβη κατά το έτος 64 μετά χριστών.